e FM Στέο.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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στο ράδιο Άρτα 101,5 Κυρίες μου και κύριοι είναι η εκπομπή στον τοίχο Και θα είμαστε καμιά ωρίτσα παρέα Δηλαδή τι ωρίτσα Αν Αλλάρχης μας έχει περιορίσει στα 45 λεπτά Μας έχει κάνει ε, Πώς το λένε Σχολική ώρα 45 λεπτά δεν δηλαδή. είναι Αλλά είναι καλός άνθρωπος Του τρώμε εμεί από την εκπομπή του Αλλά 25 λεπτά Και έτσι τον κερδίζουμε Ωχ <smuch> <smuch> <Ορίστε. smuch> <smuch> <smuch> Να σε καλά ποιο είναι Τη και εσύ, γιατί λέγαι Beni δεν κ therapist ΕκάτηЛι Ελα κοστάκι, ρε κοστάκι ελ' Είσαι καλά Να σε καλά ρε Ότι επιχειμής Να είσαι καλά Να καλά Εσύ τα δικά σου Γεια σου φίλε, γεια σου Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Κοζάνη Να τα χαίρεσαι και εσύ τα... <coughs> Νίγιγα Νίγιγα Γεια σου Κοζάνη με τα ωραία σου Λοιπόν, ο Γιάννης Λαζάρου Είμαι 2681 4.060 για <σίλει> τι παρατηρήσει σας <σίλει> Και τις λυτρωτικές Λύσεις, τις οποίες μπορείτε να δώσετε Ομού και όλοι μαζί ε, Πατριωτικές λύσεις, δεν θέλω τίποτε ε, ε, Περίεργα πράγματα έτσι, πατριωτικά θέλω. Δηλαδή να έχει πολύ πατριωτήλα, να ξεχυλίζει η πατριωτήλα, σου λέω. Ακι όλοι μαζί να ψηφίζουμε την πηδή, δημοτικά σύμβολο. Αγένει δημοτικά σύμβολο και θα γίνουν το πορνάρ. Αυτό θα γίνουν, θα γίνουν το πορνάρ. Τι είπα, είπα, είπαμε κοιτάει παρά περίεργα ο καναλάχτη, ότι θα δώσουμε αγώνα και θα το σώσουμε το πορνάρ. Ο Μπλάργο, Μάρμαν, Άρφ, φτιάρ yeah, no. Παπάρ yeah. Κυρίες μου και κύριοι Κυρίες μου και κύριοι καλή σας μέρα Ό,τι επιθυμείτε να είστε καλά yeah, yeah. Είμαστε εδώ λοιπόν Και ε, δεν μπορείς τώρα yeah. Να μην ξεπατωθείς στο γέλιο yeah. Ξεπατώνεσαι στο γέλιο δηλαδή Όχι από τους υπο... καλά υποψήφινες σοβαροί άνθρωποι Πάνω απ' όλα πατριώτες τώρα yeah. Ούλοι ε, όπως γνωρίζετε, εχθές Μπορείστε παρακαλώ Όχι okay. Έλα δε τι λέει Έλα Λοιπόν που λες ε, Ελληνοποιτέ μου Ελληνί μου, λοιπόν Δεν μπορείς να μην ξεπατωθείς το γέλιο έγινε, έγινε debate, μεγάλο debate που λες Ναι, μεγάλο debate Και α, Πήρε ο, ο... Το πρώτο debate, ο Junge, ο Junge, λοιπόν, ο, ο Munger, διάφοροι άλλοι, ο, ήταν ο Σουλς ο σοσιαλιστής. Είναι ένα, ο δηλαδή, τι είπε στο αίμα του ο του Schultz. λοιπόν. Ο Γκύο Φερχομφσταντ, ο Φερχομφσταντ, ο οποίος είναι φιλελεύθερος, ναι. Και η Σκα Κέλλερ, Σκα Κέλλερ, γεια σου είναι από τους πράσινου η Σκα επειδή ο κομπετήτ εγκατέλειψε ε, την πολιτική είναι η σκάτορα Σκά, σκά, σκά. Ναι. πήγαν λοιπόν και κάναν debate είπαν διάφορες παπαριές όπως καταλαβαίνετε στην αγγλική ο Αλέξης όμως δεν πήγε κατα... και είπαν τώρα οι, οι κακεντρεχείς, οι κακοπροαίρετοι ότι δεν πήγε λέει γιατί έχει αδυναμία στα αγγλικά Χεύστηκε ο Αλέξης να μου Λοιπόν και ήταν στην Πράγα και άκουγε το ότι λέγανε εκεί από τη μετάφραση και απαντούσε από την Πράγα ο Αλέξης είπε λέει ο ο Σούλτς αυτό, πάρ' άρωστε άρρωστε Σούλτς Που θα μου πεις εμένα έτσι Βέβαια Βέβαια Ο Αλέξης δεν είχε τα Πώς να πω τώρα Να πάει στο debate, εντάξει Και να απαιτήσει Να απαιτήσει, και να ομιλεί Στην ελληνική Αυτό έπρεπε να κάνει ο Αλέξης Και χέστε μας τώρα με την Ευρώπη σας Και τα Αγγλικά, καλά κάνει και δεν μιλάει Αγγλικά ο Αλέξη για μπίτ Αγγλικά να μην μιλάει μόνο ελληνικά να μιλάει αλλά ρε Αλέξη έπρεπε να πας να έχεις και το καρούμπαλο στα και να απαντάς εις την ελληνικήν και όποιος κατάλαβε κατάλαβε αλλά αυτά όπως είπαμε είναι πράξεις για πολιτικούς άνδρες προσέξτε κυριολεκτικά πολιτικούς και κυριολεκτικά άνδρες διότι τούτη εδώ που κυκλοφορούν ανάμεσά μας δεν είναι απλώς νεφελίμ και ελοχίμ δεν είναι καν ούτε πολιτικοί ούτε άνδρες σε Συμπεριλαμβάνονται και οι γυναίκες έτσι Το άνδρας μην το πάρετε Φαλοκρατικά και με παρεξηγησετε Πρωί πρωί Λοιπόν που λες Ελληνάια μου Οι Ηνωμένε Πολιτείες της Ευρώπης πρότειναν Είδες τι λέγαμε Τα λέγαμε εδώ Επειδή ετοιμάζει το καινούριο σύνταγμα ο Βενιζέλος, Με το Σαμαρά Και λέγαμε για τις Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης Τα λέγαμε πριν γίνει το debate Το debate Λοιπόν το πρότειναν λοιπόν, ομού και όλα μαζί τα παιδιά τα οποία έχουν διαφορές η ΣΚΑ τώρα η ΣΚΑ, η ΣΚΑ η Κελέρενα, έχει διαφορές με τον Ζαν Γκροντ και τον Μάρτιν Σούλτς ναι σου λέω τεράστιες διαφορές αλλά ομού και όλοι μαζί πρότειναν οι Πολιτείε τη της Ευρώπης λοιπόν και τα ευρωομόλογα τα έστειλαν καλένδες αυτά έτσι είναι παιδί μου καταλαβαίνει τώρα επειδή παρακολουθεί την πολιτική. Την πολιτική από κοντά Αυτά τα ωραία Και απαντούσε ο Αλέξης Στους αντιπάλους του διότι αυτοί είναι αντίπαλοι του Αλέξη Ναι Όλοι αυτοί πασκίζουν για την ΕΕ και είναι αντίπαλα τα παιδιά Ορίστε περιγαλώ Είναι μακριά το παιδί, σωστά παρατηρεί ο φίλο Τελεοκρατή, διότι ο Αλέξη εδώ και πάρα πολύ καιρό μίλησε για νέο σχέδιο Μάρσαλ. Και φυσικά το νέο σχέδιο Μάρσαλ yeah. δεν θα το πάρει από την παραδοσιακή σου σύμμαχο την Αμέρικα, αλλά από τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Ευρώπη. Απαντούσε λοιπόν. Ε, είχε, έκανε μια ομιλία στην Πράγα ο Αλέξη, ξέρω εγώ, στα Πραγιανά, έκανε στα ελληνικά. Δεν σε γελάσω, στα αγγλικά ίσω, ναι. Και απαντούσε στου αντιπάλου του, διότι αυτοί όπω τονίσαμε. Οι, όλοι αυτοί τώρα οι ΣΚΑΟ, μπλά, τα μπλάρια αυτά λοιπόν παλεύουν για την, ΕΕ, για την Ευρώπη για το ευρώ και είναι αντίπαλοι ναι σου λέω είναι αντίπαλοι και τέλος πάντων ε, αυτά τα ωραία γίνονται τα οποία θα τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι εάν υπήρχε μεροκάματο και κυκλοφορούσε αναμεσά μας η ελάχιστη αξιοπρέπεια θα ξεκολωνόμασταν στο γέλιο διότι... Ελληνί μου Δεν ε, μπορείς να μην γελάσεις Να μην γελάσεις Είναι απε, απίθμενοι Η εξυπνάδα τους Καταρχάς ε, Η παρουσία τους Και πέραν όλων αυτών Ο λόγος τους Όταν τους ακούς Σε πιάνει κάτι παιδί Λες τι σπουδαγμένα παιδιά είναι αυτά Πως χειρίζονται έτσι τη γλώσσα Εκτός από το να γλύφουν αυτά τα οποία γλύφουν Λοιπόν πως χειρίζονται έτσι τη γλώσσα Αυτά τα ωραία έγιναν στο debate Ελληνί μου Και Πήραν τι απαντήσεις τι οποίες ε, τους έδωσε ο Αλέξ Και κάτσαν προσοχή Εδώ λοιπόν Έχουμε μια κατάσταση Με την αναθεώρηση του συντάγματος όπως λέγαμε και χθες Το οποίο ο προεδρεύων Της Ευρώπης Προεδράρας της Ευρώπης και πρωθυπουργάρας της Ελλάδας ε, Χαρακτήρισε Νέα μεταπολίτευση Λοιπόν θα, έχετε, θα πήρε το αυτή σας Έτσι Λοιπόν πολλά τα οποία προωθούν Είπαμε και χθες για τους 200 βουλευτές Για εκλογές οι οποίες δεν θα γίνονται Για το ψήλου πίδημα Θα ορίσουν αυτοί θα γίνονται κάθε 4 Ίσως 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια Και θα τις κάνουν έτσι Δηλαδή μετά την απομάκρυνση από το ταμείο Ουδέν λάθος αναγνωρίζεται Και η απορία παραμένει Τις κατά της θέλουν τις εκλογές Αυτό το φερετζέ της δημοκρατίας Και υπάρχει και κάτι λέει, το οποίο κάνουν μεταξύ τους. Θα υπάρχει ασυμβίβαστο βουλευτή Υπουργού. Ε, τώρα, ποιος θα ζει του πίδη, ποιο θα είναι Υπουργός Βουλευτής, διότι ο Υπουργός θα είναι διορισμένος. Κατάλαβες, μεγάλε, τι δρόμους ανοίγεις υποστηρίζοντας τους πατριώτες. Μια χαρά. Λοιπόν, η πατριωτική η συνασπιστική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ να τα τονίζουμε, αυτά... Είναι η αφορμή για τους ε, Σαμαροβενιζέλους μια προσέξτε κοινής εθνικής πορείας προς την κατεύθυνση του μετασχισματισμού του πολιτικού συστήματος και ανασυγκρότησης της ελληνικής πολιτείας Αυτοί στα λένε <coughs> Τώρα αν ασύχεις το νου σου στο <coughs> και στην συντεχνία σου μεθαύριο μην τους ζητήσει τα ρέστα. Μην πας να κρεμάσεις πανό Πάλι πολλούνται τα νερά Ξισκουδίτη Όχι να ξεσηκωθούμε Αντισταθείτε Εσείς λοιπόν Στα λένε λοιπόν Μιας κοινής εθνικής προ... πορείας Προς την κατεύθυνση μετασχηματισμού του πολιτικού συστήματος Και ανασυγκρότηση της ελληνικής πολιτείας Τι σημαίνει ανασυγκρότηση της ελληνικής πολιτείας Πολλά πάρα πολλά Αυτά που ήξερε μέχρι σήμερα Να τα ξεχάσεις Οπότε λοιπόν Προσέξτε, αυτό που λέγαμε παλιά, λέγαμε ας πούμε, ότι με πού πας λινάκι με τέτοιο συνδικαλισμό, ξεριζώνεται με μιας. Διότι οι συνδικαλιστούμπες, όλα αυτά ρε παιδί μου, τα, τα, τα παλουκάρια που παλεύουν για το καλό σου χρόνια τώρα, δεν το συζητάω. Πού θα πάνε να απευθυνθούν, σε ποιον υπουργό. Ο υπουργός θα είναι διορισμένος και... Κατά πάσα πιθανότητα, 110%, τι 110, 1000% δεν θα είναι καν εκλεγμένος από σένα, δημοκρατικά, πάντα δημοκρατικά Καταλαβαίνεις λοιπόν ποιους θα διορίζουνε υπουργού. λοιπόν θα αλλάξουνε λέει και την ε, ε, εκλογή ενίσχυσης του, ρυθμι... του ρυθμιστικού ρόλου της, του πρόεδρου της δημοκρατίας Ναι, από Μαριονέτα τώρα θα τον κάνουνε μπιτ ακίνητο, στείλει άλατος, λοιπόν θα θεσπίσουν χρονικά όρια ως προς τη του Πρωθυπουργού. Άτσα! Λοιπόν, επανεξέταση όπως είπαμε του αριθμού των βουλευτών, κατάργηση τυκολαρίων, διάφορα να πούμε, όλα αυτά Ελληνάρα μου, ελληνί μου και άλλα πολλά θα γίνουν διότι είναι εντολή των Βρυξελών. <Τι> Μπράβο, η παρατήρηση του φίλου Ακροατή είναι ότι ξέχνα λέει ότι οι υπουργοί σου, οι διορισμένοι, ότι δεν θα είναι καν Έλληνε. Ναι, και φυσικά, φυσικά θα ισχύει αυτό, διότι α, λέγαμε και προχτές με τον νόμο των ευρωεκλογών ποιοι έχουν δικαίωμα και των ε, τοπικών, πως λένε yeah. εκλογίας yeah. ότι ποιοι έχουν δικαίωμα του εκλέγεστε και του εκλέγειν. Τέλος πάντων εκείνο που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι αυτό έλεγα δεν είναι με εντολή Βρουξελών, είναι με εντολή των Βερολίνων αλλά πρόσεξε πρόσεξε μια παρατηρησούλα μια παρατηρησούλα θα κάνουμε άμα θες τη λαμβάνεις η είναι το πρώτο σύνταγμα που αναθεωρείται μέσα στην Ευρωζώνη Α! Πώς σου έρχεται Είναι η μοναδική χώρα στην οποία γίνανε όλα αυτά που γίνανε Και είναι το μοναδικό σύνταγμα Το πρώτο σύνταγμα Το οποίο ε, αναθεωρείται Δηλαδή ε, και θα γίνει ακριβώς Όπως το θέλει το Βερολίνο Και φυσικά Τι λες εσύ ότι δεν θα βρει υποστηρικτές Να το υποστηρίξουν Έλα μη μου λε τέτοια <Τι> Μου λες τέτοια για θα βάλω το σκοσμό some, Λοιπόν Ελληνάρα μου Αυτά τα ωραία γίνονται Αυτά τα ωραία γίνονται Και όλοι ασχολούμαστε Με αυτά Αλλά εμείς καθημερινώς θα κάνουμε τις υποσημειώσεις μας Αυτά γίνονται με την ανοχή σου Πρώτα απ' όλα Και ε, φυσικά δίπλα σου Συνεχίζουν να πεθαίνουν άνθρωποι Να αυτοκτονούν άνθρωποι Να υποφέρουν άνθρωποι Στη νοσοκομεία, στα παρμακεία στα ταξιούχη Και τα λιμάνια και τα λιμάνια. Αυτά γίνονται την ίδια στιγμή Και ούτε ένας, μα ένας Από αυτούς που κράζουν Σαν κρούνε μαύρες Κάθε μέρα στα ε, τηλεοπτικά παράθυρα Υποστηρίζοντας την μοναδική αλήθεια Που πρεσβεύει το κόμμα τους Ο κομματικός του σχηματισμός Το κομματίδιό τους, η ομάδα τους Δεν ενδιαφέρεται Διότι επαναλαμβάνουμε ότι αυτή την εποχή με αυτά ασχολούνται μόνο οι χορτασμένοι. Με γλέντια και πολιτική ασχολούνται οι χορτασμένοι, οι πολύ χορτασμένοι. Δεν, έχει, δεν μπορεί ο μη χορτασμένος, ο νηστικός, ο άνεργος αυτή τη στιγμή, ο μη, μη έχουν το επόμενο δευτερόλεπτο στον ήλιο μοίρα, να πάει να ασχολείται με τις παπαριές του κάθε παπάρα που την είδε πολιτικός τα τελευταία 30-40 χρόνια στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ στον Ιαννό Ξέρετε τώρα τι είναι ο Ιανός. Έλα πάλι δεν ξέρετε τι είναι ο Ιαννός Όπου χρόνια τώρα έχει μαζευτεί όλη η κουλτούρα να φύγουμε Και εκεί κάνουν τις παροξιάξει τους Λοιπόν και εκεί τα, τα λένε μεταξύ του, Άγινε βραδιά μεγάλη Όπου καινούργια συγγραφέα Μας παρουσίασε βιβλίο Φτιάστηκε φορά δασταλώνει τώρα Πάει άλλο ένα δασάκι για το βιβλίο τη κοπέλα. Και έκαναν κοινή εμφάνιση Ο Γεώργιος, ο Παπαντρέας Μαζί με τον ήρωα Μαζί με τον αριστερό Μαζί με τον αγωνιστή της δημοκρατίας Τον άνθρωπο που άλλαξε τα πράγματα Στην αριστερά, στην Ελλάδα Τι άλλο να πω, δεν βρίσκω λόγια Τον βαρμαφότο, τον Κουρέλα Τον άνθρωπο που είναι Να του ακουμπήσεις το μισθό σου Και να στον επιστρέψει με τόκο. Ναι σου λέω Έγινε λοιπόν κοινή σύναξη Παλαμακιστές από φώναζαν Γιώργο, Γιώργο, Παπαντρέα, Παπαντρέα, χαμός το ίσωμα μεγάλε. Εκεί λοιπόν πήγε το γλύψιμο μεταξύ τους γόνα που λένε και εδώ στο χωριό μου, και παρατηρεί τώρα ένας, ένας τρίτος και λέει δεν μπορεί αυτά να συμβαίνουν. Αυτά μάλλον κόμικς. Μάλλον επιστημονική φαντασία είναι Δεν μπορεί να συμβαίνουν Κι όμως όχι απλά συμβαίνουν μεγάλε Αλλά το πρώτο, παλούκι, το πρώτο παλούκι Θα το νιώσεις Την επομένη των εκλογών Το πρώτο παλούκι Μέχρι τότε χάρου Υποστήριξε τον υποψήφιό σου Το πηδί να του κάνουμε δημοτικά σύμβολο Λοιπόν Αλλά την επομένη των εκλογών Ακόμα και εσύ χορτασμένε μου Και αθάνατε πάνω απ' όλα Θα νιώσεις Πέρα από τα άλλα θα το νιώσεις το παλούκι Μετά να σου πω και κάτι άλλο Μην ξεχνάς ότι στέρεψαν Στέρεψαν οι φακέλλοι Στέρεψαν οι φακέλλοι Δεν έχει άλλο πια Και στο Πασόκ τα πήραν στο κανείο Γιατί να πάει λοιπόν Το Πασόκ Όχι μόνο υπάρχει ακόμα Πασόκ Ο πρόεδρος του κάνει και βόλτες Και τον παλαμακίζουν και τον ξεναγούνε <Και> Ναι σου λέω τώρα Ράμ. Ναι σου λέω Τρούπα να κρυφτούν δεν υπάρχει mm -hmm. Δεν υπάρχει διότι η τσίπα τους δεν χωράει πουθενά Ορίστε παρακαλώ Έλα Αχα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 και τα πήραν στο κρανίο στο πασότ έγινε το έλα να δει. Βγήκε ο πατριώτη, Σοσιαλιστής, ε, βουλευτή από τα Γιάννενα, ο Κάση, κασί, κάπως τον λένε τέλο πάντων, και είπε: Είναι προδότη! Είναι ο Παπαντρέο! Να παραδώει την έδρα μου και τώρα! Διότι κυρία μου και κυρία μου, κυρία μου και κυρία μου, αγαπημένη μου Ελλήνη! Λοιπόν, άμα δεν έχει καλά, δεν μιλάμε για Παπανδρέο τώρα. Τι είπαμε είναι σπερματικό δικαιώματι Μ' αρέσει που είσαι εναντίον της βασιλείας και της φεουδαρχίας και όλων αυτών προοδευτικές μου. Λοιπόν δεν μιλάμε για το μυαλό του Μιλάμε για το μυαλό του Κάση τώρα. Κατάλαβες άμα δεν έχει ο σοσιαλισμός έναν βουλευτή σαν τον Κάση βγαλμένο από τα σπλάχνα της αγροτιάς και της κτηνοτροφίας που τον εκτρέψανε τέλος πάντων σε πιο μαντρί. Λοιπόν δεν γίνεται εργασία και έγινε χαμός το Πασόκ. Εγώ, εγώ, εγώ Επαναλαμβάνω Η τσίπα τους δεν χωράει σε καμιά τρύπα να κρυφτούνε YouTube. Σε καμία να κρυφτούνε Όχι απλώς παρουσιάζονται Στην κοινωνία Ποια κοινωνία θα μου πεις Παρακαλώ έλα Λέλα Ωπαπαπαπαπα Α, πα, πα, πα, πα. Μη βγα... Έλα, γεια σου Μη βγάζεις τέτοιους ήχους, παιδί μου Μη βγάζεις τέτοιους ήχους Λοιπόν, κατάλαβες, μεγάλε Και έγινε χαμός ε? Ναι, ε, ε, ε, ενοχληθήκανε τώρα στο Πασόκ Σε παρακαλώ πολύ Το Πασόκ με την ελιά Τα κουκούτσια, τα ποτάμια Βαράτε με και ασκλεώ. πάντω Πάντως, μεγάλε Να σε ενημερώσω από τούτη την εκπομπούλα Ότι με οδηγία Της κομίσιον, της φοβερή σκονομισιόν το κράτος το κράτος θα βγάζει σε πληστηριασμό τα ακίνητα των οφειλετών στο 1 τρίτο της αντικειμενικής αξίας τους ή και ακόμη χαμηλότερα για να μαζέψουν ζεστό χρήμα. Υπάρχει οδηγία της σκονομισιόν θα μου πει, βέβαια αναλαμβάνοντας την προεδρία ο Αλέξης αυτά θα τα ανατρέψει από μέσα θα τους ξεσκίσει οπότε λοιπόν μεγάλε αυτό δεν είναι απλώς κερκόπορτα για μαζικούς πληστηριασμούς. Αυτό είναι το καρφί στο φέρετρο της περιουσίας σου, του σπιτακίου σου, το οποίο θα στο παίρναν οι αναρχοκομμουνιστα, οι συμμορείτε και τώρα στο παίρνει ο δεξιούλης, ο μπαλτακοτατούλος, του κουρέλο και βάλε, λοιπόν, με οδηγία της κονομισιόν κατάλαβες μεγάλε αυτή είναι η ενωμένη σου Ευρώπη θέλεις κι άλλα έλεγα λοιπόν πριν κανένα χρόνο ότι ρε μάγκες, θα σας πούνε 50 ευρώ μισθό το μήνα και θα κάνετε κολοτούμπες βέβαια στο πίσω μέρος είχα μια τελεία στο μυαλό μου και έλεγα αρέ δεν μπορεί να πω άμα τους πούνε 50 ευρώ θα αντιδράσουν ε τώρα Είμαι πεπισμένος ότι 25 θα σας πούνε και θα κάνετε κολοτούμπες. Και όχι μόνο μπορεί και κάποια στιγμή να σας βγάλουν και ανακοίνωση από τα 25, θα μας δίνετε και 27-30 το μήνα για να κρατήσετε τη θέση σας. Αυτό θα γίνει στο τέλος. Αυτό θα γίνει στο τέλος και θυμηθείτε το. Διότι όπως έχουμε μάτα ξαναειπεί, σε τούτη την αποκαλούμενη ακόμη χώρα δεν είναι ανάγκη να είσαι προφήτης. Δεν είναι ανάγκη να είσαι προφήτης Συνδυάζοντας τους εντόπιος Γερμανοτσολιαδορουφιάνους Έτσι υποτακτικούς Με την πολιτική Μιας πως να την πούμε τώρα Θεούδαρχο Ναζιστο Φασιστικής Ευρώπης Αυτά γίνονται σε πληθυσμούς Οι οποίοι τα ανέχονται Κατάλαβες διότι όπως είπε Και ο Σομπαρμπα Λοιπόν όταν ψηφίζεις Λαμόγια που κλέφτες και τα λοιπά δεν είσαι θύμα είσαι συμμέτοχος στο έγκλημα ο Μπαρμπαόργου Επίση, επίσης Ελληνί η Αγία ε, Ευρώπη έστειλε κι άλλο Χαμπέρι Κι άλλο Χαμπέρι Αν λέει το σπίτι σου Δεν καλύπτει Δεν πληρεί Τις ευρωπαϊκές γραμμές ενεργειακής κάλυψης Πολύ απλά τι θα κάνεις Θα τρώσει ένα προστιμούλι βρε κοτούτσικο Οπότε λοιπόν Εδώ τι έχουμε Πρώτον πυλών Τα ενεργειακά χαράτσια για τα ακίνητα Τι είπες Δεν έχει το σπίτι σου αυτό το οποίο μας λέει η Ευρώπη, ξέρω εγώ, για, το, για την ενέργεια Τσίμπα ένα πρόστιμο Θα μου πεις από πού θα το πληρώσεις Α, από εκεί που θα τσίμπαγες το πληρωσεις Χωρίστε παρακαλώ Χωρίστε Να λόφω το αλλο χωριστε παρακαλω χωριστε Καλό το, το. το παιδι έτσι, δεν θέλει εκτέλεση που παρα... δηλαδή αυτό το πράγμα έχει και δυο παιδιά αμόπες να, μάλιστα, μάλιστα να σε καλά αυτό που μου είπες δεν θα το πω στον αέρα αλλά τώρα σε, σε ρωτάω εσένα, εσένα, εσένα επειδή μου αυτό μου το συνάδελφος αυτό τώρα δεν θέλει εκτέλεση ο άνθρωπος αυτός ο άνθρωπος έχει και δύο παιδιά τώρα έτσι και για να μην καρθοθώ να πούμε για το επάγγελμά του λοιπόν δεν θέλει εκτέλεση τώρα και να σου συμπληρώσω έχω γράψει και στο άρθρο ότι αυτοί που ασχολούνται ε, με την πολιτική σήμερα είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι πάρα πολύ επικίνδυνοι δεν είναι, δεν είναι αφελής είναι, είναι επικίνδυνοι και την επικίνδυνοτητά του την αποδεικνύει και η πράξη του συναδέλφου σου. Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν! Δηλαδή και αυτό τώρα νοείται, νοείται νοήμον άνθρωπο, άνθρωπο, δίποδο, με νοημοσύνη για την υποψηφιότητά του να κάνει τέτοια πράγματα έχοντα δύο παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Καλά, εντάξει, και στο χτεσινό άρθρο στην Αλήθεια Χωρί Σύνορα σου έγραψα ότι το παιδί σου το έχουν αποτιμήσει για 10 κιλά μοσχαρίσιου κρέατος και το ερώτημα που σου έβαλα στο άρθρο είναι τι το θες το παιδί κάνε βουστάσιο στο πριμποδοτεί περισσότερα λεφτά η Ευρώπη. ΕΕ. χθες τα έλεγα και τα έγραψα και στο άρθρο με την ε, επιδότηση με το επίδομα πτωχών οικογενειών που θα είναι 200 τόσο έχουν αποτιμήσει τη ζωή σου οι Ευρωπαίοι με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνε βουστάσιο ρε μεγάλε τι το θέλεις το παιδί Παρακαλώ Τι λάθος έκανα Α λα. 5 κιλά είναι. Συγγνώμη συγνώμη. Έκανα, ναι. έκανα λάθος μου λέει Εδώ ένας φίλος που διάβασε το άρθρο Έκανες λάθος μου λέει Για κάθε παιδί είναι 50 ευρώ Όταν είναι τετραμελής η οικογένεια Άρα μου λέει δεν είναι 10 κιλά μοσχάρι Είναι 5 κιλά μοσχάρι 5 ή 10 κιλά μοσχάρι, το παιδί σου δεν το τιμούν όπω, δεν το πρημοδοτούν όπω τα μοσχάρια. Το παιδί, μιλάμε για το παιδί σου τώρα μεγάλε. Δεν μιλάμε για το παιδί του γείτονα. Για το παιδί σου μιλάμε. Ε, λοιπόν, τι το θέλει το παιδί. Μετά και από αυτό που μου είπε η φίλη που πήρε τηλέφωνο με τον συνάδελφό τη. Κάνε βουστάσιο. Θα στο πρημοδοτήσουνε. Ειδικά άμα γίνει κολαούσο με του Ολλανδού που είναι άρχοντες σε αυτά τα θέματα, μια χαρά επιδότηση θα πάρεις. Μια χαρά επιδότηση θα πάρεις. Πλάκα μας κάνετε. Πλάκα μας κάνετε. Ανοίγει λοιπόν και το ενεργειακό πρόστιμο. Όλα ανοίγουν μεγάλε. Και επίσης δεν σου έχουν ανακοινώσει ακόμη τα καινούργια χαράτσια και τους καινούριους φόρους θα, ε, ε, ε, τους οποίους ε, τα οποία θα ανακοινώσουν την επομένη των εκλογών. Έτσι. Ε, ε, εσύ τότε θα πανηγυρίζεις. Θα ακόμα από τα μυθίσια με τα τσίβα που θα βγει το παιδί έλα τώρα, ναι, μόλις ξεμεθύσεις θα τα πούμε. Λοιπόν, ελινάρα μου, Ελληνί μου, εδώ είμεθα. Παρακαλώ. Καλώς το ντοματάρχι, έλα. Σα παρ' μη τάφιστε τραγόσχα πενίντα. Τραγόσχα και εξ τραγόσχα πενίντα. Α, η διακησία, η διακάτσι, η καλάρια, η διακησία, η διακησία, η διακησία, η διακησία, η διακησία, η διακησία, η διακησία, η διακησία, η διακησία, η σου έχω πει επανειλημμένο και είμαστε νομίζω Η μοναδική που παρουσιάσαμε τι υπογραφέ που είχε ρίξει ο, ο πρόεδρο Παπούλια με τη Χίλα Κλίντον περί αρχαιοτήτων. Μετά έχω και στο ραδιολόγο όλο το νόμο και όλα αυτά για το τι θα γίνει. Κοίταξε να δει τώρα. Κοίταξε να δει. Με τι ευλογίε του Υπουργού Πολιτισμού, γιατί έχει και τέτοιον, επί του πολιτισμού λοιπόν, κομμάτι του ναυαγίου των Αντικυθύρων θα μετακομίσει, πάει αυτό ξέχνατο για έκθεση η οποία θα γίνει στην Ουάσικτον το 2016 Καταλαβαίνεις τώρα Βέβαια είχαμε ερωτήσει εδώ και καιρό πως ο μηχανισμός των αντικειθήρων με απόφαση του πυλώνα της δημοκρατίας τότε επί του πολιτισμού υπουργού Τζαβάρα αυτής της Καριάτιδας τέλο πάντων από το Μάρτιο του 2014 βρίσκεται ακόμη στην Ελβετία Σα είχα θυμίσει τότε όποιο θυμάται ότι για να μελετήσουν πριν 10-15 χρόνια Δεν θυμούμε πόσα Τον μηχανισμό των που βαλήσαν ένα αξονικό τομογράφο τεράστιο Να τον βάλουν στο μουσείο Λοιπόν για να τον μελετήσουν Διότι απαγορευότανε να μετακινηθούν αυτά τα πράγματα Τώρα λοιπόν μετά από την ιστορία που ε, έκανε ο Κάρολας με τη Χίλαρη Και υπέγραψαν όλα κάνουν βόλτε Και να σας θυμίσω ότι ο δανεισμός, λέει, μπορεί να φτάσει και τα 100 χρόνια Πώς είπες Κανένας εδώ είπε πολιτισμού Θα <Τα> γίνει <γέρ> δημοτικά σύμβολου Έχει να μας πει τίποτε Επί των πρακτέων Έχει κάτι να σημειώσει Για ποιο πολιτισμό μας μιλάτε, βρε, μουσμουλα Πού τον είδατε τον πολιτισμό πέρα από τον νύχι νούμερο 5 Να πούμε βαφή, πως λέτε Και το eyeliner, παρακαλώ Λέσαι, το μηχανάκι μου δεν είναι αρκετό που έρθει. Έλα, Αυτό εντάξει. Ναι ρε, έλα. Αυτό θες το μηχανάκι, θέλει να του δανείσω το μηχανάκι μου για 100 χρόνια. Ευτυχώς που δεν είπες με αφορμή την ηλικία μου να πάρεις εμένα ως αρχαιολογικό έβριμα για 100 χρόνια να με ξεφορτωθούνε δηλαδή. Πάλι καλά. Μπορείστε. Όχι κανένα Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα Ελληνά μου, Ελληνή μου, υπάρχει ελπίδα. Ο Μητσοτάκουλα είναι στο... στη Γερμανία. <Δινίδη> Δεν μπορεί, <Δινίδη> κάποια φυσική καταστροφή. <Τινίδη> του μπήκε μια ακίδα στο μάτι του παιδιού και πήγε στη Γερμανία, στο Μουσλιγκέν, ξέρω πως λέγεται, να κάνει επέμβαση στο ματάκι του. Κάνε μου ματάγια, Κάνει ματάγια. Ναι. Και η ελπίδα είναι μία. Δεν θα ακολουθήσει μια φυσική καταστροφή εκεί. Δεν θα γίνει ένα τσουνάμι, ένα σεισμό. Κάτι δεν θα σκάσει μια μπόμπα. Ορίστε. Αφού το βρίσκω. Yeah. listen to me. It είναι που heartbreaker. undertaker. Вау! Аню. Ναι. Αχά, αχά, μάλιστα. Μάλιστα, τελείωσε Καλύτερα είναι τώρα. Uh, το... Κάτσε να μιλήσω πρώτα. Περίμενα. Έγινε. Να είσαι καλά, φίλε μου. Μ' ακού καλύτερα τώρα, φαντάζομαι. Ναι, μ' ακού καλύτερα. Λοιπόν, μου λες, σε αυτά που είπε, έχει δίκιο. Το τι ετοιμάζουν οι αλβανόπαιδε στα πανεπιστήμια και το τι θα γίνει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εμεί που τα τσιμπάμε τα μεταφέρουμε. Ωραία, τα μεταφέραμε. Και τι έγινε. Αφού η συντεχνία, αφού το κόμμα λέει άλλα, εδώ μιλάμε αυτή τη στιγμή. Ότι έχεις να αντιμετωπίσεις μια πλειοψηφία Η οποία είναι δύο, ε, δύο, δύο υποομάδες σε μία Ο, Οι δύο υποομάδες είναι οι συντεχνίες Λοιπόν και, ε, ε, και άλλα συμφέροντα Τα οποία όλα οδηγούν στο κόμμα Ποιο κόμμα θα μου πεις Αυτό που κάνει όλα αυτά τα πράγματα που Για ποια Ελλάδα να μιλήσεις θα κάνουν οι αλβανόπαιδε, θα... κάνουν μάλλον από ό,τι μου είπες οι αλβανόπαιδε στα πανεπιστήμια αυτά που κάνουν. Εδώ στη Θράκη, αυτή τη στιγμή και τόσα χρόνια, γίνεται αυτό που γίνεται. Είδε κανέναν να αντιδρά. Θα μου πει, θα αντιδράσει εσύ τώρα από τον Κρύμποβο να πούμε. Όταν οι Θρακιότε εκεί πέρα είναι και κάνουν αυτό, τέλο πάντων αυτό που κάνουν. Με τα τουρκικά προξενία και όλε αυτέ τι ιστορίε. Αυτά συμβαίνουν. Είδε κανέναν αντιδρά. Εδώ χτε σου λέγαμε ότι ο, τα, ο Τατούλη. Από το 12 το πούλησε το νερό, όχι το νερό απλώς. Ακόμα και την τελευταία στέρνα, το τελευταίο πηγάδι που υπάρχει στην Πελοπόννησο, στην Ειδάπη πέγραψε, μυστικά και ωραία, την Ειδάπη την αγοράζει η Μέροκοτ και κανένα Σουέζ. Είδες κανέναν αντιδράσει, είδες κανέναν υποψήφιο. Εδώ μιλάμε έχουν πάρει Σβάρνα, τα τοπικά Σιενένια, βουλευτίνες, υποψήφιες, ευρωβουλευτίνες του Κόλου. Λοιπόν και λένε την και καλά, άστο δημο... πιο δημοσιογράφω τώρα να του ρωτήσει. Για τα θέματα αυτά, για θέματα ουσία. Πώ να σα πω τώρα να πούμε, μην μα καμιά προοδευτική κάντζαμε με παλαιστριακή μαντίλια. Για θέματα πατρίδα. Δεν μιλάει κανένα. Γιατί το νερό είναι η πατρίδα σου μέγα. Ε! Γεια σα, λοιπόν. Είναι πάει το νεράκι στην πλοπότη σου. Δεν ξέρουμε τις... τι έχουν υπογράψει οι άλλοι περιφερειάρχες Μόλι μάθουμε, θα σα το μεταφέρουμε. Θα σας το με πάρα Όσο λοιπόν πολύ σωστά παρατηρήσεις, από το 2012 είναι ο μηχανισμός των αντικειφήρων στην Ελβετία. Και όχι μόνο, και όχι μόνο αυτά λοιπόν την ώρα που επαναλαμβάνουμε και θα γίνουμε κουραστικοί, υπογράφονταν από τη Χίλαρη και τον Παπούλια την ώρα που έτρωγε ξύλο ο ελληνικός λαός εκείνο το καλοκαίρι. Ορίστε. Αυτά δεν είναι δανεισμένα μεγάλα <μμή> Α, ναι, ναι, <μή> ναι Α, υπάρχει <μή> Α, κοίτα <και> θα θεσυχμ... <μή> ναι, Δεν ισχύει ο νόμος για την Αγγλία Θα μπορούσαμε να δανειστούμε ναι. <μή> <μή> ναι, ναι, ναι, ναι. <μή> Δεν ισχύει να τους λέγαμε Για τα μάρμανα του Παρθενώνα να μας τα δανείσουν <μή> <μή> Για καμιά εκατοστή χρόνια Ισχύει μόνο εδώ για το Ελλαδιστάν <μή> Αυτά τα ωραία συμβαίνουν <μή> Την ώρα λοιπόν που εσύ κι εγώ εδώ ευαυκαλιζόμαστε με το τι έκανε, ορίστε παρακαλώ. Γεια σου παλικάρι μου. Γεια σου χειρακούλα. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ναι, είναι, ναι. Κοζάνι. Είμαι πάνω... ναι. Τι. Όχι μου. Κουμουτινί, ναι. είναι; Τι. Έλα μόνο τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. μου να τότε που της γίνανε το όνομα παρόν. <laughs> Έλα. Έλα. <laughs> Καλή Κυρακούλα, καλή σου μέρα. Άκου τώρα, κυρακούλα, να σου πω κάτι. Ε, εδώ στην περιοχή μα τα νερά, δεν ξέρω τι έγινε, αλλά θα άκουσε για το φράγμα, έτσι δεν είναι. Με τα Πανά, με τα πανά και τι συνδικαλιστούμενε. Αλλά θα σου πω κάτι. Πριν χρόνια, πριν χρόνια υπήρχε ένα επιτελείο και πήγαινε στα χωριά επάνω. Λοιπόν, και έχω μαρτυρία. Μια μαρτυρία μια κυρία η οποία ήταν εκεί στο χωριουδά Και τη έφτιαχνε το λαχανόκιπό τη και εμφανίστηκαν εκεί. Τρει-τέσσερι να πούμε και τη λένε: Εδώ ξέρουμε ότι έχετε μια στέρνα. Πρόσεξε! Μιλάμε στο χαμό, τώρα! Δεν θα χωριό, αλλά στο χαμό! Ναι, ρε παιδάκι, με έχουμε μια... είμαστε από το Υπουργείο, λέει και τα καταγράφουμε. Έχω τη μαρτυρία τη κυρία. Λοιπόν, ε, οπότε Μόλις μάθουμε τι γίνεται ε, και στην περιοχή θα σας πούμε. Αλλά πρέπει να ψηλιαστεί, κυρακούλα μου, Και εσύ και οι άλλοι. Γιατί κόπτεται τώρα ο δικός μας εδώ να μας βάλει ψηφιακά υδρόμετρα Γιατί και μας υπόσχεται ότι μόλις επανεκλεγεί θα μας δώσει νερό από το πουρνάρι Ποιο πουρνάρι θα μας δώσει νερό Δικό του θα είναι το πουρνάρι για να μας δώσει νερό Ε; Δηλαδή τον έμπορα που θα αγοράσει εδώ τα πουρνάρια και τα νερά Πρέπει να του τοποθετήσει με λεφτά δικά σου μου Και τα ψηφιακά Ιδρόμετρα, να ξεκινήσει αυτός κατευθείαν να σου στέλνει το λογαριασμό Κατάλαβες κυρακούλα και η ελπίδα κυρακούλα μου είσαι εσύ Διότι εσύ μπορεί να πάρεις και κανένα χατζάρι να βγεις στον δρόμο Μπορείστε Πού είσαι εσύ ρε παιδί μου Καταργήθηκε λέει Άλλο, σε ρωγο, άλλη... αν πάρεις άλλη ώρα τώρα για να το γράφω Έγινε να είσαι καλά Μπράβο, σωστός, σωστός Σωστός, σωστός, σωστός Τα ψηφιακά, καλά λέει ο φίλος μας ο Γιώργης εδώ τα βάζει εκτός των άλλων, τα βάζει για να στο κόβει από απόσταση να μην κουράζεται όπω θα μπουν και τις ΔΕΗ Το ερώτημα, ε, η ελπίδα λοιπόν κυρακούλα μου είσαι εσύ εσύ, σου λέω, μπορεί να πάρεις και κανιά χατζαρόβεργα να βγεις στον δρόμο Κάτι νεολέη του συνασπισμού, ορίστε Στη, Στη πιο κουμπλό του Κουμπλό του Α, καλά, είσαι πολύ πίσω Έλα, γεια <Και> Α, α, έλα Έλα, είσαι μεγάλη, είσαι πολύ πίσω δεν υπάρχει blog. blog. Υπάρχει κουμπλό του. Είναι στο δικό μας του κουμπλό του αυτός. Παρακαλώ. Παιδιά, καταρχά φίλε, ηρέμησε να πούμε και την ώρα που θα κάνει, μου λέει ένα φίλος, συμφωνία με τον ιδιώτη, ο μελλοντικός δήμαρχος με τους άλλους δεν έχω τίποτα άλλο να υπερασπιστώ, αντί και λίγο νεράκι ούτε θα πάρεις χαμπάρι πως θα γίνει, απλά ο λογαριασμός θα αλλάξει και αντί να λέει, ξέρω εγώ, τι λέει τώρα, they are, τι λέει θα λέει Μητσοκαρούμπαλος, essay, essay και από κάτω με ψηλά γράμματα η κατρική της Μέροκο της Σουέζ αυτές είναι οι δύο που παίζουν για τα νερά. Λοιπόν οπότε ορίστε παρακαλώ. Μπράβο, σωστός, πολύ σωστά, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ σωστή παρατήρηση του φίλου της Λέα Κροατή. Πήρες χαμπάρι ότι ο ΟΤΕ αυτή τη στιγμή είναι Deutsche Telekom. Μάω, το έχει πάρει χαμπάρι. Ελά ρε πολιτικά αλλά ο τε, εδώ και πολύ καιρό είναι Deutsche Telekom. Μάλιστα και το τελευταίο, σας είχαμε παρουσιάσει και το τελευταίο 10% που ξεπούλησαν και το αγόρασε την Deutsche Telekom Είναι ολοκληρωτικά Deutsche Telekom Το πήρες χαμπάρι Αντέδρασες Έ? Έτσι θα αντιδράσεις και με τα νερά Δεν μπορείς να αντιδράσεις Και αν αντιδράσεις θα σε σαπίσουν στο ξύλο Η μετά του πιτακουχιάρκου Θα πάρουν και φροδιαπάκι Να πούμε η φρορή της Δημοκρατίας Πάρουν και θα με κυβεί Του κύλου Δεν κατάλαβες Θα το νιώσεις το πετσί σου Θα Πάγος. Αν το χαράτσι το οποίο ακόμα πληρώνουμε μέσω της ΔΕΗ είναι συνταγματικό ή όχι Τι θα γίνει Στις 18 Δεκεμβρίου ποιού έτους 18 Δεκεμβρίου του 2524 Ρε μου Ρε μου γλυκό Ρε μου γλυκό Τα πράγματα είναι τελειωμένα Τώρα εσύ μπορεί να πιστέψεις ότι ο υποψήφιός σου θα σε σώσει Και θα σε... Όχι μόνο ο Δημοτικάς Αλλά και ο άλλος που σου έρχεται Έρχεται η υποψήφια Ευρωβουλευτήνα Και ομιλεί με τον πληθυσμό εδώ πέρα Των Ιθαγενών, ναι Και όλα αυτά τα κόλπα τώρα Εντάξει, παιδιά, τα ψέματα είναι τελειωμένα εδώ και καιρό Μπορεί να μην θέλουν να το δουν Να μην θέλω να το δουν Γιατί ρε πουλάκι μου τώρα, γιατί ρε Ιντερνετ μου τα κάνει. αυτά Λοιπόν μπορεί να μην θέλουν να το δουν πάρα πολύ Αλλά είναι ακριβώς έτσι Είναι ακριβώς είναι τελειωμένα τα πράγματα Είναι τελειωμένα Πώς αλλιώς να στο πούμε Σου λέμε και τη, όχι τις λεπτομέρειες Τα σοβαρά, τα λέμε κάθε μέρα Αλλά δεν θες Δεν θες Λοιπόν Από εδώ και στο εξή, Πώς θα λειτουργεί ο συνδικαλισμός Θα το καθορίζει η κυβέρνηση Με αλλαγή νόμου Σας τα αυτά το συνδικαλισμό που ήξερες, μόλις αλλάξει και το σύνταγμα, τον τελειώνουνε τέλος. Λοιπόν. Και βέβαια θα μου πεις εσύ τώρα, σε κόπτει ο συνδικαλισμός. Όχι, χρόνια ρε παιδί μου, τα παιδιά τα λυπάμαι τώρα, μετά από κάθε πορεία. Να δουλεύουνε σε κάθε πορεία, να βγάζουν λόγους, να τρέχουν μετά για καφέδες, για γαρίδες, για καραβίδε και τέτοια. Να τώρα τι ίδρωμα είναι αυτό. Λοιπόν, την πρώτη κρούση για δικαίωμα στη δημόσια υγεία Μας έκανε ο επί μπουμπούκος, Για όσους έχουν ιδιωτική ασφάλιση αυτή λοιπόν θα ζούνε οι άλλοι Καταλαβαίνεις Θα βλέπουν τα ραπανάκια ανάποδα Επειδή έτσι το θέλετε η πλειοψηφία των νοικοκυρεών πατριωτών Οι οποίοι ακολουθείτε Με... αυτούς τους οραματιστές πατριώτες Λοιπόν... Okay. Η, η Διεθνή Οργάνωση Υγείας Βλέπεις σου λένε και κάποια νούμερα. Με εμεί διαφωνούμε βέβαια, γιατί τα θεωρούμε μεγα... μεγαλύτερα. Σου λέει η... και να αναπτυχθεί η Ελλάδα, να πατήσει ένα κουμπί, δηλαδή να ξεκινήσει η ανάπτυξη αύριο, σήμερα. Η ανεργία θα ξεπερνάει το 25% μέχρι το 19%. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Σα ρωτήσαμε παλαιότερα, πόσα χρόνια θέλει αυτή τη στιγμή. Πες ότι πατάς ένα κουμπί και γίνεται επανεκκίνηση Όπως έλεγε και ο μεγάλος Πόσα χρόνια θέλει να συνέρθει αυτό το πράγμα <Κι> Λέμε ρε παιδί Βάλε και τα λαμόγια Βάλε και τους συμβολεμένους Βάλε βάλε βάλε βάλε Δεν <Κι> έχει γλιτωμό η κατάσταση Δεν έχει γλιτωμό η κατάσταση Γι' αυτό οι Financial Times μας λένε Ότι τα 10 χρόνια είναι αισιόδοξη πρόβλεψη Για να φτάσει η Ελλάδα στα προκρίσεις επίπεδα Αισιόδοξη πρόβλεψη Εντάξει? Εσιοδοξή πρόβλημα. Όχι στα 10, ούτε στα 20. Θέλει, θέλει καταρχάς για να φτάσει η Ελλάδα σε επίπεδα ανάπτυξης Θέλει άλλου ανθρώπου. Άλλου. Δεν θα πούμε νέου ανθρώπου. Μην παρεξηγηθούμε. Hey! Θέλει άλλου ανθρώπου. Hey! Άλλου hey! ανθρώπου. Άλλη ιστορία ανθρώπων. Hey! Hey! Εκτός των άλλων, ανοίξανε και τις πόρτες για ισοδύναμα πτυχία για τους απόφοιτους κολεγίων και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Πρώτη είναι η απόφητοι της νομικής των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που έχουν τα ίδια δικαιώματα άσκησης επαγγέλματος με τους απόφοιτους νομικών σχολών της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το δίκαιο εκτός του ότι Α, δεν, είναι, δεν θα είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Εντάξει, λέγαμε ας πούμε τι Και με τα μνημόνια και με όλα αυτά Τι έχει συμπεριληφθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυ, δίκαιο Αλλά το πράγμα τελειώνει Εξάλλου με την ε, Με αυτά που σου είπε και ο Με αυτά που κυκλοφορήσαν για την ανα, Αναθεώρηση πως τη λένε Για το καινούριο σύνταγμα θα το λέμε εμείς Η Ελλάδα ως χώρα τελειώνει Τελειώνει Δεν λέμε τελείωσε ακόμη Α, για πολλά και διάφορα Κυρίες μου και κύριοι, ανοίξτε λίγο τα ραδιοφωνάκια σας, θα ακούσουμε παρέα ένα τραγούδι. Αν δεν τα ανοίξετε, πιστέψτε με, θα χάσετε. Αφιερωμένο σε όλους. Απ' την καρδιά του όποιος έχει κλάψει Όπως κλαίω πάντα και θρύνο εγώ <ΣΣΣΣ> Όποιον του κόσμου μίσοι έχουν κάψει Έπεθανε πάντα θάνατο αργού Ποιος έχει νιώσει την καρδιά κλεισμένη, στη ζωή την ψέφτρα και χρυπά θρημή, την άρθια να ζούμε ποιος συντροφεμένα κι ο καημός τον δίνω ένα σωμάγιο. Αν είχες πιο ερφανή, μια σεισμένη, μια χρυσιά, το βορτάριας Και εγώ, το και εμείς τα σκοκκινή, αγγέλε θα ακούτε κάπου κάπου και από το προσωπικό μου αρχείο κάποια διαμάδια που είναι γραμμένα. Με κασετοφωνάκια της πλάκας Αλλά καλά ακούγονται Αυτά ήταν ο Μπάμπης ο Γκολέση, Σε μια στιγμή ωραία Λοιπόν κυρίες μου και κύριοι Αυτά τελειώσαμε για σήμερα Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Λογικά θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλά Εμείς Αφού σας ευχαριστήσουμε Για τις παρατηρήσεις σας, Την επικοινωνία τα... Όλα αυτά τελος πάντων yeah, okay. Να ευχηθούμε να είσαστε άπαντες Απαξάπαντες πέρα για πέρα, όλοι. Καλά, μα πολύ καλά. Γεια και χαρά σας. 101,5 FM Stereo.